Again. Again. Αυτό <susurę> που θα έκανα βασικά make hellas great again. Αυτό θέλω να κάνουμε και αυτό αγωνιζόμαστε. Again θα την ξανακάνουμε great τη τυχελάς. Εδώ είναι ο Βελόπουλος, θα γράφει το σύνθημα του Τραμπ. Βεβαίως ο Τραμπ, με όλα αυτά που λέμε για τον Τραμπ, ε, λέει θα ξανακάνουμε μεγάλη την Αμερική. Η Αμερική ήταν μεγάλη κάποια στιγμή, παραμένει, αλλά ήταν και πιο μεγάλη για πολλούς γνωστούς λόγους, οι φωνιάδε επεμβάσει στον κόσμο, βιομηχανία... Πόπλα κτλ. Όταν το λέει δηλαδή ένας Αμερικανός πρόεδρος έχει μια, ένα νόημα μια αξία. Όταν το λέει Έλληνας υποψήφιος πρωθυπουργός όπω είναι ο Βελόπουλος και μακάρι να τον δούμε και πρωθυπουργό. Τι εννοεί θα ξανακάνει την Ελλάδα great. Δηλαδή πότε θα συγκριθούμε με τι με το Βυζάντιο με την εποχή του Περικλή ή στα νεότερα χρόνια πότε ήταν μεγάλη η Ελλάδα για να την ξανακάνει μεγάλη η Ελλάδα. Την Ελλάδα ο Βελόπουλος. Ερώτημα τώρα, πιαστήκαμε κι εμείς με το again και όλα τα υπόλοιπα όμως έχει όραμα, δεν τα λέει έτσι τυχαία εγώ τα δεν τα βλέπω όλα αυτά σωστά και καλά και είμαι μίζερος, τη γνωστή συμμορία της μιζέρια που λέει κι ο άλλος της ίδιας όμως ο ίδιος έχει όραμα. Κύριε Υπουργέ μου, θέλω να με ακούσετε λίγο αν μπορείτε είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω. Ξέρετε Ο Μπάφος ο Μαροκινός είναι... γνωστός, της πάση αν πάτε έξω είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Θα μπορούσατε να κάνετε μια συμφωνία με το Μαρόκο να πάρει κάτι και Ελλάδα. Ξέρετε, ο Μπάφος ο Μαροκινός είναι… γνωστός, της πάσης αν πάτε έξω είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Έτσι μπορεί να γίνει η Ελλάδα great again Όπως λέει οπότε ε, Νομίζω είναι μια λύση Δεν είχε πάει το μυαλό μα. Εγώ είμαι πιο αφελής αυτά Εδώ ο πρόεδρος όμως έχει όλο το σχέδιο Και μας το αναλύει Υπάρχει στρατηγική Υπάρχει ο δικός χάρτης όπως λέμε Ο οποίος θα μας οδηγήσει στην ευτυχία Τα φαρμακευτικά ε, ε, ε. πότα να είναι η δουλειά μου. Και σήμερα το πρόσθεσαν δίνω Καταθέτουμε σε λίγα λεπτά Πρόταση νόμου να γεμίσω με μπάφαλο την Ελλάδα. Ξέρω τι σας λέω. Το έχουμε, είναι ολόκληρο σχέδιο, μελέτη, κάναμε 150 σελίδε για το θέμα αυτό. Να γεμίσω με μπάφαλο την Ελλάδα. Και βέβαια πρέπει να ευχηθώ και βέβαια. Βίων Χασισόσπαρτων Στο καλό και καλά 40, ε, η ώρα είναι καλή Να ζήσετε, ευτυχισμένοι να ζήσετε Στο καλό, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, σας. Ευχαριστούμε. γεια σας Να ζήσετε, να ζήσεις, να ζήσεις Ευχαριστώ, να ζήσεις Επειδή ευχήθηκε Ο Βελόπουλος χασισός Χασισόσπαρτων Όπως τον είπε, έρχεται ο Σωτήρης Μουστάκας Και εύχεται Ε, και μετά λέει να ζήσει το λέει κάπως τονίζει το «Ναζί» και ο μας πήγε στον Έλλον Μάσκ δεν ξέρω γιατί πήγε εκεί επειδή είδαμε τον χαιρετισμό προχτές, τον φασιστικό χαιρετισμό που δεν είναι όμως λέει φασιστικός χαιρετισμός είναι κάτι άλλο έχουν αρχίσει αυτοί που ξέρουν από φασιστικούς χαιρετισμούς από ναζιστικούς χαιρετισμούς και από διάφορα τέτοια χιτλερικά όλοι αυτοί που ξέρουν και αναλύουν την κίνηση και τη χειρονομία και τη στάση και τις γωνίες, τη γωνία που σχημάτισε το χέρι με το σώμα, με το πάτωμα, με τον ήλιο, δεν ξέρω εγώ με τι άλλο, με το σύμπαν και μας λένε ότι δεν είναι κάτι τέτοιο. Ε, δύο θα ακούσουμε ειδικού στο θέμα, ο πρώτος είναι ο Κωνσταντίνος Μποκδάνος κανένας ναζιστικός άνθρωπος, όχι κανένας, να με συγχωρείτε α, πολύ ναι. Ο, ναι. Άνθρωπο, ο άνθρωπος ναι. αυτός ναι. λέει ναι. My heart goes out to you, ακουμπάει την καρδιά του και τη μετά στο πλύσω. Το μοντάζ γιατί έγινε και βάλανε πλάνο φωτογραφία Διότι από τον κόσμο. Διότι ακριβώς έγινε μια τεράστια παρεξήγηση. Και επίσης ξεχνάτε κάτι. Ο άνθρωπος αυτός είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ε, ρε, δεν, έχει δεν έχει τα έχει τα οποία <σταξέριο>, πάντοτε, ότι βγαίνει, πάντοτε πίσω, μπορεί να προλαμβάνουν με Το διακόπτουν οι άλλοι από πάνω του Μιλάνενο λέει αλήθειες εδώ ο άνθρωπο, Γι' αυτό θα τα επεκτείνω εγώ λίγο. Δύο λόγους επικαλέστηκε ότι δεν είναι ένα ζεστικό χαιρετισμό του Elon Musk. Πρώτον ε, βάζει το χέρι στην καρδιά και μετά το λέει για σας η καρδιά μου και έτσι όπως ε, ε, κινεί το χέρι κάπως σχηματίστηκε γιατί όταν κρατάς κάτι στο χέρι και το πετάς παραπέρα ναι όντως το σηκώνει το χέρι αλλά δεν το ε, τίνεις, ανοίγεις όλη την παλάμη με την παλάμη προς τα κάτω και όλο το υπόλοιπο χέρι προς τα πάνω. Ε, αλλά αυτή είναι η μία εκδοχή ότι επειδή πετάει την καρδιά κάνει αυτή την κίνηση η άλλη εκδοχή είναι ότι είναι αυτιστικός και άρα σύμφωνα πάντα με τον Ποχδάνο τα χρησιμοποιεί όλα και άρα δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς θα γίνει παρόλα αυτά από το μονταρισμένο την επόμενη μέρα κόψανε τον ε, ναζιστικό χαιρετισμό εδώ ακούσαμε τη γνώμη ενός ειδικού έχουμε και ενό δεύτερου ειδικού βγαίνουν λοιπόν από το πρωί, από χθες το βράδυ οι χειροκροτητέ των Ν Οι φιλοναζιστές Και λένε ότι ο Μάσκ χαιρέτησε ναζιστικά Ακούστε λίγο Δεν ξέρω αν χαιρέτησε ναζιστικά Πάντως όπως το είδα εγώ Να κάνουμε μια έτσι, αναφορά Στο τι χαιρε... σημαίνει να ζει. Ο χαιρετισμό στο ναζί Είναι πάντοτε οριζόντιος Και κάθετος προς το σώμα του ανθρώπου Ο Μάσκ έκανε μια κίνηση δεξιά του χεριού του Κάνω και μια έτσι να κάνω δεξιά. Αυτό δεν είναι ναζί Το ναζί είναι κάπως έτσι Δηλαδή ε, ε, για ξέρουμε τι λέμε Εδώ, να καταλάβετε, εδώ είναι ΝΑΤΟ, εδώ από η Κονισούλα, να ξέρετε πώς χαιρετάνε όταν καλείς ταξί, όταν θες νεράκι, όταν καλείς το κατοικίδιό σου και όταν τα να ναζιστικά. Εντάξει, εδώ. Αυτά είναι συμβουλέ προς ταυτιλωμένους, ανοήτους και χαζούς. Ναι, όλοι ανοήτους και χαζοί, όλοι εμεί που νόμισαμε ότι χαιρετάει ναζιστικά, ευτυχώ. Εδώ διαβάζει και ένα σκίτσο σχέδιο που υπάρχει στο διαδίκτυο από χτε, που δείχνει όλε τι στάσει του χεριού. Από που μπορεί να ξεκινήσει το χέρι από κάτω και να ανεβαίνει και να ανεβαίνει. Στο σκύλο είναι κάτω, μετά πάει πιο πέρα για ταξί. Ανεβαίνει πιο πάνω και είναι η, η, η ζώνη του ναζί. Και μετά πάει λίγο παραπάνω όταν χαιρετάμε κάποιο φίλο. Ακούσαμε τι γνώμε των ειδικών. Απομένει πια τώρα σε εσά όλου που είστε συγκροτημένοι επαρκή να αναλύσετε και να σκεφτείτε τι ακριβώ έκανε ο Έλλον Μασκ. Είναι μια δουλειά και αυτό που πρέπει να γίνει. Μια άλλη δουλειά είναι η πολιτική. Η πολιτική για να γίνει όμω αυτή η δουλειά, να την κάνει κάποιο αυτή τη δουλειά ω επάγγελμα. Πρέπει πρώτον να είναι από οικογένεια, δεύτερον να έχει αντιστασιακή δράση και τρίτον να είναι αισιόδοξο. Καταλαβαίνουμε Βάσαι ότι είσαι αισιόδοξοι τώρα για το 25, α το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, είμαι αισιόδοξο. Παραρχεί εγώ έχω γεννηθεί αισιόδοξο. <laughs> Διότι αν δεν είχα γεννηθεί αισιόδοξο, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Καταρχήν, εγώ έχω γεννηθεί αισιόδοξο. <laughs> Διότι αν δεν είχε γεννηθεί αισιόδοξη, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια. Για να κάνει τη δουλειά του πολιτικού, πρέπει να είσαι αισιόδοξο. Εσεί δεν γεννηθήκατε αισιόδοξη και γι' αυτό κάνετε άλλε δουλειέ. Χριστίνα, τη γεννήθηκε απεσιόδοξη. Γι' αυτό ρυθμίζει τον ήχο. Αν είχε γεννηθεί αισιόδοξη, θα μπορούσε κι εσύ να ήσουν πολιτικό. Να έκανε αυτή τη δουλειά την οποία δουλειά και να την κάνει κάποιος πρέπει να είναι αισιόδοξο. και οι δύο προϋποθέσεις που αναφέραμε πριν αντίσταση δηλαδή, έντονη αντίσταση γιατί ξέρει πολύ καλά τι θα πει Χούντα, το έχει ζήσει στο πετσί της όπως έχει πει η ίδια, εξορία ε, σκορδαλιά και παστίτσιο που φτουράει στην Οδόμηρα Μποένα στο 16ο Αρουντισμάν εκεί του Παρισιού, διαμέρισμα Και όλα τα υπόλοιπα που πολύ καλά τα ξέρουμε. Είναι λοιπόν μια δουλειά που την κάνουν πάρα πολύ ωραία. Εκλέγει και ο κόσμο, βοηθάει και ο κόσμο να παραμείνουν σε αυτή τη δουλειά, είναι η αλήθεια, γιατί ο κόσμο εκτιμάει την αισιοδοξία. Αυτό είναι το βασικό προσόν να είσαι αισιόδοξο. Άμα δεν έχει ανάγκη, ποτέ. Άμα δεν έχει δουλέψει, ποτέ. Αν τα έχει βρει όλα έτοιμα για 5-6 γενιές, προφανώ είσαι αισιόδοξο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ξυπνά κάθε μέρα και δεν έχει τι να κάνει και όλα αυτό σου δημιουργεί χαμόγελο, αισιοδοξία και δύναμη να περάσει μέρα, να χαρίσει τη μέρα και να ξανάρθει το αύριο για να ξαναχαρίσει το αύριο. Όταν δεν όλα αυτά, κάθε μέρα είναι αγωνία, είναι αγώνας, είναι ψάξιμο, είναι έρευνα, είναι ένα ουφ ατέλειωτο και τα λοιπά και τα λοιπά που τα ξέρετε όλοι εσείς που είστε απεσιόδοξοι και δεν κάνετε αυτή τη δουλειά, την ίδια δουλειά του μεταξύ κάνει και ο Τι Βορύδης. Πώς αφούσατε αυτή τη δήλωση μου τα δύο φύλλ Εξαιρετική. Γεια φίλα και τα Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι το έκανε ο Θεό. Έτσι το έκανε ο Θεό. Δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό. Έτσι το έκανε ο Όλα τα έχει κάνει έτσι ο Θεό όμω. Δηλαδή, έκανε τα δύο φύλλα. Έκανε α τι πούμε παραλλαγέ. Έκανε α τι πούμε επιλογέ. Δεν είναι ακριβώ. Ό,τι υπάρχει γύρω μα το έχει κάνει ο Θεό. Αυτό είναι ένα θέμα και μια ωραία συζήτηση. Εδώ ο Μάκη Απαντάει στη δήλωση του Elon Musk ο λάθο του Τραμπ, που είπε ότι μόνο δύο φύλλα στην Αμερική δεν υπάρχει τίποτα άλλο, και υπάρχει και μια αναδίπλωση και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εδώ βλέπω δηλώσει του, άλλα έλεγε στη Βουλή παλιά, άλλα λέει τώρα. Και γενικώ όλο αυτό το κίνημα που είχε ξεφύγει κάπω, θα μπορούσε κάποιο να πει, σιγά σιγά μαζεύεται γιατί έρχονται οι ηγέτε και παίρνουν πίσω τα νομοθετήματα και γυρίζουμε σε αυτά που ο Θεό έφτιαξε. Όμω ξανά λέω: Ο Θεό θα έχει φτιάξει όλα. Αν υπάρχει Θεό που δεν υπάρχει, είναι δημιούργημα του ανθρώπου, αλλά δεν έχει καμία πολίτες σημασία. Αυτό έχουμε ορίσει να λέμε ω Θεό έχει και γιο, τα ξέρουμε όλα, δεν χρειάζεται και διάφορους άλλους εκεί συγγενείς και αγγελάκια. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στην Αμερική βρέθηκε και ο Πάνος Καμένος, όπως ξέρουμε, έχει βάψει το μαλλί, έχει αδυνατήσει, έχει ένα άλλο λουκ. Αυτό λοιπόν το λουκ του Καμένου σχολιάστηκε από τον Βορύδη. Και, και ανάμεσα σε αυτούς που εξαφανίζονται είναι και αυτοί που... οι οποίοι βρίσκονται. Α, ο Πάνος Καμένος ας πούμε. Ωραίο. <laughs> ε? Και brand new look. Ε? Ναι. Brand καταπληκτικό. Αναμεωμένος. άρεσε. Ε, ό, Πολύ Τι να πει κανείς. Κον... Respect. Πραγματικά. Respect για τον Πάνο Καμένο. <laughs> για το look. Για το look. Δεν σας άρεσε κύριε Υπουργέ. Εντάξει δεν είναι του γούστου με αυτά όλα, αλλά εμπάρχει ο καθένα όπω νομίζει. Respect. Η Λήθη Respect Η Λήθη Ποιοι είναι η λύθη, του Ντοστογεύσκη μάλλον εκεί θα αναφέρεται ο Βελόπουλος γιατί ο Βορύδης με στην ειρωνία όπως το συνηθίζει και για το λουκ του πάνου καμένου ή καμή το αφήνε, αφήνε την ευκαιρία ο Βελόπουλος λοιπόν Ε, μιλάει για την Αμερική, στην εκπομπή που έχει στο ραδιόφωνο και συνάδελφος και μ, μας λέει ότι όλοι αυτοί οι φασίστες που ήταν εκεί, οι δισεκατομμυριούχοι, ε, είναι πάνω απ' όλα, όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή, χριστιανοί. Ο Μάσκ, ο Ζούγκεμπερκ, ο Πιτσάι από την Google, ο Κούκκ από την Apple, ο Μπέζος από την Amazon, όλοι στην Ορκομοσία Τραμπ, όλοι αυτοί που σας ανέφερα, εκκλησιάστηκαν πριν ξεκινήσ Αντίχρηστε, άχρηστε, άθρησκε εκεί που με ακούσει ένα ραδιόφωνο και δεν πιστεύει σε τίποτα, ούτε στο χριστιανισμό, ούτε στο Θεό. Πρώτα εκκλησιάστηκαν. Και μάλιστα και έχουμε εδώ στη χώρα μα, από όπου ξεκίνησε ο χριστιανισμό, λόγω και τη γλώσσα κυρίω, άθρησκους, χριστιανοφοβικού, ψευτοχριστιανού πολιτικού να μισούν την Ορθοδοξία, να μισούν την Ελλάδα, να μισούν την Ιστορία και τον πολιτισμό τη. Να μία διαφορά που θα έπρεπε πραγματικά να τη δούμε. Κατάματα, κατάματα. Γιατί όταν ορκίζεται η ελληνική κυβέρνηση, αγαπητοί μου φίλοι, το μόνο που γίνεται να πηγαίνουν οι υπουργοί και να ορκίζονται. Κάποιοι βάζουν το χέρι στο Ευαγγέλιο, κάποιοι το βάζουν στο κεφάλι του Αλμνού, κάποιοι στην πλάτη, κάποιοι βάζουν τα χεράκια κάτω, το παίζουν προοδευτικοί. Η ηλίθι. <Κι> η Λήθη, η ηλίθοι που δεν ξέρουν ότι ένα κράτος για να έχει σύνθεση και σύνδεση πρέπει να έχει θρησκεία, πολιτισμό, ιστορία, γλώσσα. Έτσι, ψευτοαριστερή από τα πανέρια. Οι Ιλήθη... το λέει και γεμίζει το στόμα του. Το χαίρεται πάρα πολύ όλο αυτό. Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι είναι χριστιανοί ότι είχαν πάει στην εκκλησία πρώτα μετά πήγαν στην ορκομοσία Τραμπ. Φαίνονταν όλοι αυτοί, είναι καλοί άνθρωποι. Δώσανε και το ονοβολό του εκεί στην εκκλησία. Ανάψαν και κεράκια, έκαναν την προσευχή του και κάθε βράδυ την κάνουν. Και να λοιπόν ο Θεό που υπάρχει, του τα έχει δώσει τόσο απλόχερα και γίνανε πλούσιοι. Και είναι πολύ καλοί και πλούσιοι ταυτόχρονα. Και γενικώ αυτά χρειάζονται για να υπάρχει σύνδεση στο κράτο. Όπω μα ανέλησε μόλι ο Κυριάκο Βελόπουλο ο Μάκη Βορύδης, γενικώ σήμερα έχουμε πολλούς έτσι, δεξιούς να τους πει κανεί, πιο πέρα να τους πει κανεί. όπως θέλετε, έχουμε πάρα πολλούς ο Βορύδης, τώρα άλλωστε είναι και επιλογέ του ελληνικού λαού ο Βορύδης μας προτείνει κυρίως σε όλους εμάς που δεν έχουμε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και γενικώ όσοι έχουμε ένα διέξοδο Εγώ δεν το έχω, αλλά γενικώ. Υπάρχει ένα κόσμο που έχει μια βαρεμάρα, μια απογοήτευση, ένα διέξοδο από όλα αυτά που συμβαίνουν. Μα περιγράφει και προτείνει ταυτόχρονα ποια μπορεί να είναι η λύση. Χθε είπε ο Πρωθυπουργό. Εγώ με κόμματα δεξιότερά μου. Σωστά. Ούτε να το βλέπω. Σωστά. Χαρούμενο γι' αυτό. Εγώ. Να. Ναι, είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση. Άρα η μοναδική πιθανή λύση σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Είναι ο Ανδρολάκη. Ο οποίο δεν θέλει να κυβερνήσει μαζί μου. Άρα, Υπάρχει αυτό. Άρα τι γίνεται σε αυτό. μία είναι η είναι αυτή. Η αυτοδυναμία τη Δημοκρατία. Πολύ απλό. Άρα τι γίνεται σε αυτό. μία είναι η Ποια είναι αυτή. Η αυτοδυναμία τη Δημοκρατία. Στάντουρο... Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην Είπε ο Πρωθυπουργός. Εγώ με κόμματα δεξιότερά μου. Σωστά. Ούτε να το βλέπω. Σωστά. Πολύ σωστά και χαίρεται ο Βορίδη, ο οποίο είναι το δεξιότερο κόμμα Μέσα στη Νέα Δημοκρατία αν μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο και γιατί να πάει με δεξιότερα κόμματα τη Νέα Δημοκρατία αφού η ίδια είναι ακροδεξιότερη των δεξιότερων κομμάτων, Ή των κεντρών κομμάτων και όλα αυτά έχουν γίνει ένα χειρό και όσο βλέπουν και έχουν ένα πανικό με την άνοδο των δεξιών-ακροδεξιών τάσεων στην Ευρώπη, τόσο γίνονται όλοι, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και παντού στην Ευρώπη και στην Αμερική, πιο ακροδεξή και πιο ακροδεξή. Υπάρχει περίφημη στροφή προς τα δεξιά, η οποία ε, όσες φορές έχει γίνει στην ανθρωπότητα, γίνεται αρχικά στροφή στη δεξιά, μετά πανικοβάλλει τη δεξιά και γίνεται ακροδεξιά η ίδια και όλοι μαζί προς, στρίβουν προς τα ακροδεξιά και όλο αυτό ξέρουμε πού οδηγεί. Εσείς πιστεύετε ότι και μετά από αυτό με την επανεκλογή του Ντόναλ Τραμπ υπάρχει μια στροφή του πλανήτη προς τα δεξιά και είναι κάτι το οποίο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη δική μας τη χώρα Ήταν ξεστροφή προς τα δεξιά υπάρχει και έχει διαπιστωθεί Ω! Τω τροφάρα υπάρχει και έχει διαπιστωθεί Στροφή προς τα δεξιά υπάρχει και έχει διαπιστωθεί Η Λήθη Στροφάρα είναι ακριβώ. όπως την λέει Εκεί στο Γιώργη Ο περιγράφει στο Γιώργη, ο ένας Ο άλλο μιλάει για δεξιά στροφή, έχει διαπιστωθεί Καμαρώνει συγκρατημένα βεβαίως Γιατί αυτό ήταν προτεργάτης Πολύ πριν γίνουν όλοι ακροδεξιοί Να το αναγνωρίσουμε, ο Βορύδης ήταν ακροδεξιό, Καραμπινάτος με το τσεκούρι Ε, στην ΕΠΕΝ τότε ε, διάδοχος του Μιχαλολιάκου γενικότερα όλη αυτή η ωραία παρέα πάντα με αγάπη για την πατρίδα για τον άνθρωπο με αγάπη γι' αυτό κρατούσε το Τσεκούρ επειδή αγαπούσε τον άνθρωπο ήθελε να τον απαλλάξει από τα βάσανα της ανθρωπότητας δεν του έτυχε όμως κάτι ή δεν ξέρουμε αλλά μάλλον δεν του έτυχε κάτι οπότε έχει μείνει τώρα ένας συνετό πολιτικό, πολιτικός σοβαρός όπως βλέπουμε με ηρωνία και κινησμό φουλ να λέει και να διαπιστώνει τη δεξιά στροφή. Αυτή η δεξιά στροφή, μεταξύ άλλων, φέρνει πάρα πολλά. Ε, ένα από αυτά που φέρνει, από τα πιο ανώδυνα, είναι η δικαιολόγηση τραγικών καταστάσεων ή αρνητικών καταστάσεων στην κοινωνία με έναν ιδιότυπο τρόπο. Θα ακούσουμε τώρα τον Αρμόδιο Υπουργό Υγείας να μας περιγράφει πώ τα ράντζα είναι επιλογή των ασθενών. Όλων αυτών που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, ε, όλοι αυτοί λοιπόν επιλέγουν το νοσοκομείο που έχει τα περισσότερα ράτσα. Ράτσα σε νοσοκομεία υπάρχουν και υπήρχαν κατά το παρελθόν και υπάρχουν. Και ράτσα υπάρχουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία στον κόσμο. Αυτό ναι. δεν είναι ένα πρόβλημα όμως που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Όταν πάει πάρα πολλοί κόσμοι ταυτόχρονα σε ένα νοσοκομείο, μπορεί να γίνει και αυτό. Είναι μια πιθανότητα. Όχι στην Ελλάδα παντού. Ανδρέα, τι να Καλό είναι να αποφεύγονται. είναι ένα <σοκομεί> παράδειγμα. Σήμερα τα, τα ράτζα πρέπει να πηγαίνει στο νοσοκομείο ατικών. Μάλιστα, έχει συχνά ράτζα το ατικών. Γιατί έχει ράτζα το ατικών, γιατί... γιατί το νοσοκομείο έχει σχεδιαστεί για να περιθάρει 60.000 περιστατικά το χρόνο και περιθάλπει 160. Γιατί περιθάρει 160, Γιατί είναι καλό νοσοκομείο και πολλοί κόμου επιλέγει να πάει στο ατικών. Ξέρω θα έχει ράτζα. Για το θεωρεί καλό νοσοκομείο. Πολύς κόμος επιλέγει να πάει στο Αντικόν Ξέρω, Ξέρω το στα Αικεράτζα Για το δωρεί καλό νοσοκομείο Αυτό, αυτό είναι Πολύ ωραίο στοιχείο αυτή τη ακροδεξιά και δεξιά τροφής Ότι το τρίβουν στη μούρη Των ανθρώπων των, Οι οποίοι πολλοί από αυτού του ανθρώπους έχουν επιλέξει Αυτόν τον άνθρωπο για να του το τρίβει Στη μούρη δηλαδή όσοι βρεθείτε Σε Ράντζο λέει εδώ ο υπουργός, Το έχετε επιλέξει Γιατί πάτε στο καλό νοσοκομείο, Ε, και βλέπετε από πριν ποιο νοσοκομείο έχει πολλά ράτσα σήμερα, τι θα γίνει σήμερα το βράδυ, ε, Τετάρτη είναι να μπούμε σε να δου, εφημερίες και εφημερίδες, να δούμε ποιο νοσοκομείο θα έχει τα περισσότερα ράτσα εκεί να πάμε κι εμείς να ντανιαστούμε μαζί με τους υπόλοιπους, σε διάδρομο, σε σαν δίπλα, σε ψήκτη δίπλα, στην είσοδο ή οπουδήποτε. Αλλού. Έτσι λοιπόν, εσεί φταίτε για τα ράτζα. Ο υπουργό δεν τα θέλει, αλλά αφού τα θέλει ο λαό, τι να κάνει ο υπουργό, να αρνηθεί τα ράτζα, να μην είναι καλά τα νοσοκομεία. Το καλό νοσοκομείο έχει πολλή ζήτηση, πολλή κόσμο, έχει και ράτζο. Πάρτε το, δεχτείτε το και να μάθετε να κάνετε επιλογέ, να διαλέγετε και νοσοκομεία που δεν έχουν τόσα πολλά ράτζα για να ανασάνουν και αυτά τα πολύ καλά νοσοκομεία. Κάποιο μπορεί να πει, Αυτά δεν είναι σοβαρά. Προφανώ δεν είναι σοβαρά. Μάλλον είναι σοβαρά, αλλά δεν έχει νόημα το όλο αυτό. Σοβαρά. Θα δεχτούμε και θα ακούσουμε κάποιον Που δηλώνει ο ίδιος ότι είναι σοβαρός Με ρωτούσαν πια να μήνα Θα πάτε στην ορκομοσία Εγώ, εμείς στην ελληνική λύση μας Σοβαρό κόμμα Εγώ, εμείς στην ελληνική λύση μας Σοβαρό κόμμα Δεν είμαστε βλαμένα, Όπως κάποια άλλα βλαμμένα που πιστεύετε Κάποιοι βλαμμένοι εμείς στην ελληνική λύση είμαστε σοβαρό κόμμα δεν είμαστε βλαμένα όπως κάποιοι άλλα βλαμένα που πιστεύετε κάποιοι βλαμένοι βλαμένοι <gallery> <lockdown> <ps2> make hellas great again βλαμένα Δεν θα σα πούμε ποτέ ψέματα Βλαμένα Ποτέ Μέσα συνέλληνες μου Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός Βλαμένα Επιστολή δική του riva, morrisi, bola, Ορίστε Επιστολή του Κυρίου μόνος του Χριστού Βλαμένα Νάτι Βλαμένα Μέικ Χελάς Great again. Η, Λήθη... η Λήθη, τι ωραία που το λέει, και το βλαμμένα, οι βλαμένη, το βλαμένουν. και το great again κυρίω που θα γίνει η Ελλάδα πάλι ισχυρή, μεγάλη όπως ήταν κάποτε 2, 11, 10, 80, 8, 80, τηλεφωνικός αριθμός αν σημερίζεστε όλα αυτά και κυρίω πώ θα κάνουμε again την Ελλάδα great great, ό,τι θέλετε Έτσι κι αλλιώ δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Αλλά μπορείτε εκεί και όπω όλοι συμμερίζετε αυτά τι φιλοδοξίε τις φιλοδοξίες του Βελόπουλου. Οπότε πάρτε τηλέφωνο να τι συζητήσετε, να τι αναλύσετε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Ε, το mail εδώ του ραδιοφώνου, του σταθμού είναι radio.paramarketing.gr. Θα πάμε να ακούσουμε τις, ε, το λαό, τον πρώτο λαό, κολλητά τι πρώτε διαφημίσει και θα είμαστε σε λίγο. Έλα, Αποστολή! Έλα. Έλα, Έλα, Έλα, Ναυτικέ! Μια χαρά, Ισούνα, την δι... Παρασκευή στο Ηράκλειο! Πολύ καλά περάσαμε! Δυστυχώ δεν η γυναίκα να εδώ, την έχω δίπλα μου! Δεν φταίω αυτή, μωρέ. εγώ φταίω, φταί Το ξέρω, δεν το ξέρω, μου δε το Την είχα και Άσου εγώ ξεπατώσει, πού, πού να έρθει στην παράσταση! Πού να έρθει, Εδώ, πού... εγώ ήρθα Τι αλλάξει ναι, έτσι μου λέει, Επισκέψει, Για μένα το Επισκέψη, δεν κάνω, Αγκαρία κι αυτή. Ε. Θα σου πω κάτι άλλο. Ωραία ξεκίνησε η, η προεδρία Τραμπέτ, τι χαιρετούρε του Μάτ και ιδέε. Yes! This is what victory feels like. Yeah! Γιατί τι εννοεί, αυτό περιμέναμε για να το δούμε. Όχι βέβαια. Μόλι αγόρασε ε, το, είναι... το Twitter δεν το κατάλαβε. Εννοείται το κατάλαβα, αλλά σου λέω. Ο άνθρωπο είναι από την Νότια Αφρική, παιδί του Απαρτχάιντ είναι. Πώς θα χαιρετάει. Λογικό, ε, δεν είναι παράλογο. Εντελώς Αν τα συγχάματα. <Το> Ένα, ακού. Ναι, ναι. Από αρέσει τη Ναι. Ένα Από με τη Ωραία. φίλε. Απλά σε πάρα πολύ. Είχαμε πάει πριν σε ένα μαγαζό Και πλατωθήκαμε και μέχρι να αφήσουμε να γίνει και λίγο κουρούμπελα. Λίγο κουρούμπελα. Ο Μακρυμάλης είσαι. Ναι, ναι. Ε, δεν ήσασταν λίγο κουρούμπελα. Είμαστε πολύ Ε, Μα και ένα μπουκάλι παραπάνω, φίλε. αυτός και δεν ξέρω. Τι Σταφίδες είναι. Ναι, αλλά ε, τώρα, εντάξει πάρα Από Κοιμόμαστε μαζί και δεν το έχω καταλάβει. Έχω δει τρει φορέ. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη. Ακόμα και δεν μπορώ να το αλλά ήταν πάρα πολύ καλό η αφρική πολιτικά και κοινωνικά. Όταν ήταν δηλαδή στην αρχή, όπω καταλαβαίνω, μετά τα καταλάβαινα τέλεια. Το τέλο, εντάξει, το χάσαμε λίγο. Αλλά πίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θε πώ έγινε μετά την άλλη μέρα. Όχι όταν θε μια γυναίκα και πίνει, πίνει, πίνει, πίνει για να τα ξαπεί όλα καλά. Την άλλη μέρα δεν είδε τα βιντεάκια μου, μου τραβούσαν οι φίλοι μου. Λέω Μαλά, ήμουν λιώμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, θύμιο και συνεχίστε έτσι και ακόμα καλύτερα. Ο αποστολή είσαι. Ναι. Παραπολιτικά. Ναι. Ήθελα να σας πω, είσαι αποστολή ή όχι. Ναι, το στάνιο μου μέσα εγώ είμαι. Θα έλαβε αποστολή. Έπλεφαν στην πυνελίκια για να το πιστέψει. Είναι πολύ πω έχω κανυλάζω και με δουλεύουν. Λοιπόν, άλλο σου φορέ αποστολή, επειδή η εκπομπή σα έχει μεγάλη ακροματικότητα, υπάρχει τα θέμα με τα τέμπι. Ένα. Το ξέρω ε... θα το αναφέρουμε σε λίγο. Αυτό ακριβώ. Αμαρτία, μην του συγχνάμε από του σε ευχαριστώ αποστολή. Απαντώ στον ακροατή που λέει πω δεν είναι υπτάμενοι διστοί. να συντώνεστε. Είναι σε παρακμή. Δηλαδή, ενώ έχουν συμφωνίες να μην το χτυπάνε, ξαφνικά ο άλλο Όταν να βλέπεις, βλέπεις να χαιρετάνε να ζεστικά, μόνο σε παρακμή μπορεί να πεις ναι, ότι είναι. Ναι, ναι, και ένα άλλο. Τους εξωγήνου δεν τους φοβόμαστε. Στα πράσινα καφενία να αρθούν, και ορθοδόξου θα τους κάνουμε. Αλλά και Εδώ σταμάτησα τη μετακόμιση για <Τα> μετακόμιση θα κάνω από το σπίτι το παλιό <Τα> Μια μετακόμιση για πλάκα ή με τη μετακόμιση <Τα> Μια μετακόμιση που θα βοηθήσω Για να τα κάνουν να τα ακούσουν τώρα με τα ντρόντ, Ότι απορίε ναι, να βλέπουν η πόλη YouTube, Facebook Μαρκώνη Ποθητή, έχω και Μαρκώνη Ποθητή, Gmail, ό,τι θέλουν, ναι, εδώ. Δεν συντονίζονται οι Αμερικάνοι, είπαν σε ένα κοριτσάκι μεξικάνικο, επειδή ήταν η Διάνοια, η Ευφυα, να έρθει στα σύνορα ή δωρεάν, ξέρω εγώ, στο Πανεπιστήμιο. Και στα σύνορα το ποσοριάσανε το παιδί για να τα Χάνομαι στα μισά, χάνομαι, ρε παιδί μου, αυτό δεν ανέφερα. Έλα, γεια, σηστώ. γεια. Σε ποιον Άρη θα πάει ο η Αμερικάνη στον Πορτοσάλτε! Σε ποιον Άρη να πάει στο Βελουχιώτη, Επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για τον Άρη, κάποτε οι Παοξίδε είχαν βγάλει ένα πανό Άρης μόνο Βελουχιώτη. Επειδή εγώ είμαι απ' απένα την απέναντι πλευρά, λέω Άρη και Θεσσαλονίκη και Βελουχιώτη. Αμφισβητούμε αυτό αν πάρουμε πότε προτάσει μα. Αν ήσουν ΣΥΡΖΑ θα λέγε και <χαι> Αλλά οκ. Okay. Δεν έχετε ακούσει, παιδιά, να λένε αυτό το παγκοτό a A Make your last great again! Η προσταδοξία υπάρχει και έχει διαπιστοθεί. Τα συστροφεί η προσταδοξιά υπάρχει και έχει διαπιστοθεί. Όχι μήνυμα μετά την δεξιά στροφάρα που έχει διαπιστοθεί να κάνουμε απολογισμό. Πώ ακριβώ πήγε αυτή η δεξιά στροφή που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια σιγά σιγά και τα τελευταία χρόνια φορτώνει παράξενα και μαύρα και για να δούμε μετά πώς ακριβώς ο πλανήτης θα έχει διαμορφωθεί, ποιοι θα έχουν μείνει, για να ξέρουν τι σημαίνουν πραγματικά οι δεξιές στροφές και όλο αυτό το κλείσιμο και όλη αυτή η αντίληψη είμαι εγώ και δεν είναι άλλος κανείς και θα σε καταπατήσω για να ζήσω εγώ σε μικρό επίπεδο και σε μεγαλύτερο επίπεδο κρατών κτλ. Χθες είχαμε τον Υπουργό Αδονή, ο οποίο πήγε στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ, ήταν κλειστό, λείπαν και οι Παραμακοποιεί, πως έγινε τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση ε, Ήταν κλειστό, πήγε εκεί, το είχε μάθει προφανώ. Πήγε, έσπασε με κλειδαρά τη το, μπόρτα του φαρμακείου Μπήκε μέσα στα Σούπερμαν, άνοιξε Μετά πήγε στο, στα Σούπερμαν πάντα Πήγε δίπλα στην καφετέρια, τους πήρε και καφέδες Σε όσους περίμεναν εκεί, τους κέρασε και καφέ Αλλά ήταν τόσο σεμνός που δεν υπήρχε κάμερα για όλα αυτά Υπήρχαν μόνο φωτογραφίε. Δεν χρειαζόταν να υπάρχει και κάμερα, είναι τόσο γέρο από μόνο το αυτό επικοινωνιακά το γεγονός που έχει μαθευτεί παντού και τώρα κάθεται και απολαμβάνει τις, τους καρπούς όλου αυτού του εγχειρήματο, ο συγκεκριμένο υπουργό, οπότε βγαίνει με ψυχραιμία και δηλώνει συναισθήματα που του δημιούργησε όλο αυτό. Ξέρετε, με δεν πρέπει να κρύβομαι. Θέλω πραγματικά να πω στον κόσμο που περίμενε και το καταλάβανε, συγγνώμη. Θέλω να του ευχαριστήσω γιατί ενώ όταν πήγα στην αρχή τα πνεύματα ήταν πάρα πολύ οξυμένα, όταν με είδαν και είδαν ότι πραγματικά είχα συναγωνιστεί, Και προσπαθούσα να του βρω λύσει και βρήκα στη συνέχεια. Ε, μετά με αντιμετώπιζαν με πολύ μεγάλη ζεστάσια και του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γουτσο γουτσο έγινε μια μεγάλη αγκαλιά χτε. Έγινε μια μεγάλη αγκαλιά. Από του ασθενεί, με αυτά τα φαρμακεία που είναι σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη την Αττική, δεν τα έχει λύσει καμία κυβέρνηση. Λένε τώρα ότι κάτι θα κάνουν γι' αυτό. Είναι μια ντροπή γενικότερα, γιατί όλοι αυτοί είναι βαριά ασθενεί, είναι ακριβά φάρμακα. Και μάλλον θα πάνε στα κανονικά φαρμακεία, να πηγαίνουν εκεί οι άνθρωποι στι γειτονιές του να εξυπηρετούνται. Αλλά αυτό με τι ουρέ, όλο αυτό το σοου που έκανε χθε, επειδή λείπαν οι φαρμακοποιοί στι καθημερινέ και στι κανονικέ ουρέ αυτών των φαρμακείων. Ε, γίνονται διάφορα, ευτυχώς βγήκε η κάμερα έξω και τα εντόπισε. Ερχόμαστε εδώ πέρα, χωρί λόγο. Κάποια φορά σκοτώμαστε και φεύγουμε, γιατί ποιο έχει τόση υπομονή να περιμένει εδώ. Να δω άλλη μέρα, μπα και είναι καλύτερα τα πράγματα. Την Παρασκευή που ήρθα, είχε πέσει το σύστημα. Ήτανε το 102, και εγώ πέρα το 200. Και ήμουν εδώ 40 λεπτά και ανέβηκε 4 νούμερα. Και σκότηκα και έφυγα. Δηλαδή, δεν κάνατε τη δουλειά σα την Παρασκευή και ήρθατε πάλι σήμερα. Ήρθα σήμερα, μπα τη δουλειά μου. Και πήγα μέσα να ρωτήσω αν υπάρχει το φάρμακο και να μην περιμένω τσάμπε, γιατί ήμουν 50 νούμε, 40 νούμερα πάνω. Και μου λέει υπάρχει και δεν υπάρχει. Σήμερα, πόσε ώρε περιμένετε, Μια ώρα είμαι εδώ. Για την Παρασκευή, 40 λεπτά έμεινα γιατί δεν έβλεπα να γίνεται τίποτα. Είχε πέσει το σύστημα, ήμουν ε, 90 νούμερα πάνω. Οπότε λέω: Δεν θα γίνει δουλειά, να φύγω. Να σα φέρει καφέ ο Υπουργό, Μη φοβόσαστε. Θα περιμένετε με ένα, αλλά θα φέρει καφέ και αν πάνε λίγο άσχημα τα πράγματα και κανένα κουλούρι Θεσσαλονίκη, καμία τυρόπιτα. Κάτι, εμπά εν περιπτώσει, εντελειβεράσινο ο Υπουργό, κάνει ό,τι μπορεί για να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων γι' αυτό. Οι άνθρωποι το εκτιμούν αυτό και τον αγαπάνε. Στην προηγούμενη σα θητεία ω Υπουργό Υγεία είχατε τέτοια περιστατικά. Πολύ περισσότερο. Τότε τα εμποχή μνημονίου, κόβαμε λεφτά, τότε αντιδράσαμε πολύ μακριά. Δεν θυμάστε, να πάει να μπουν στο Αττικόν και είχε γίνει ο... η επανάσταση αιώνα. Ναι, τώρα είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα, καμία σχέση. Τώρα ακόμα μα αγαπάει να νοσοκομείτε, δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή αυτή η συμμορία τη Μιζέρα τώρα, πέντε άμψα που φωνάζουν. Δεν είναι ένα νοσοκομείο που μεγάλη σημασία. Οι 300 του αγαπάνε. Οι 5 δεν του αγαπάει. Το έχει ορίσει έτσι: Ότι οι 300 τον περιμένουν πάντα και υπάρχουν και 5 που δεν τον αγαπάνε. Όμω ο συνάδελφος που βγήκε από το διαδικτυακό φλάσο, νομίζω, που βγήκε έξω και πήγε σήμερα στο φαρμακείο το συγκεκριμένο να καταγράψει απόψει, βρήκε και άλλου που δεν τον αγαπάνε. Άρα όλοι εντάσσονται στη συμμορία τη μιζέρια. Οι αναμονέ υπάρχουν αφού δεν υπάρχει προσωπικό για να εξυπηρετήσει τον κάθε ασθενή. Θα υπάρχουν αναμονή. Πόση ώρα περιμένετε εδώ σήμερα Πάνω από ώρα Είναι αυτό κάτι που συμβαίνει συστηματικά Αν έρχεστε σε αυτό το φαρμακείο Συστηματικά όχι Αλλά λόγω ελίψεων προσωπικού Συμβαίνει πολύ τακτικά στον κόσμο Και ταλαιπωρείται ο κόσμος Αυτή τη στιγμή είμαι με 85% αναπηρία Και κάθουμε εδώ Γιατί να καθίσω εδώ Που στην ουσία πρέπει και τα φάρμακα να μου τα φέρουν στο σπίτι. Βάσει αυτά που λένε οι κύριοι και οι μεγάλοι. Μάθατε το περιστατικό το πρωινό που έλειπαν όλοι οι φαρμακοποιοί γιατί έχουν αρρωστήσει και δεν, δεν είχε ανοίξει το φαρμακείο. Κάτι άκουσα, αλλά εάν το κάνανε αυτό, σίγουρα είχαν την πληροφορία ότι θα ερχόταν να μην τον ονομάσω. Και καλώ κάνανε. Τουλάχιστον είναι μια στήριξη στον πολίτη. Με όλα τα έσχη του Υπουργείου, με όλα τα καινούργια συστήματα αλλά χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί που μας σερβίρουνε. Τρεις ημέρες πάω και είναι κλειστά για να πάρω ένα παραπεμπτικό για να πάω να κάνω εξέταση που ο γιατρός μου λέει επίγει. Ούτε χθε ούτε σήμερα, ούτε την Παρασκευή. Αυτά είναι τα συστήματα του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος δεν θα πάρει καφέ, δεν τον αγαπάει καθόλου τον Υπουργό. Το δήλωσε. Είναι σε αυτούς που δεν αγαπάνε τον Υπουργό άρα δεν έχει καφέ. Τέλος και προ, πολύ περισσότερο τυρόπιτα ή κουλούρι. Δεν ξέρω τι θα δούμε στο μέλλον αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Να είσαι βαριά άρρωστο, να έχεις ανάγκη αυτά τα φάρμακα, τα πολύ ακριβά. Να πηγαίνει από τις άκρες της Αττικής σε 4-5 σημεία πόσα είναι αυτά τα φαρμακεία που υπάρχουν. Να στείνεσαι στην ουρά με κρύο, με χιόνια, με οτιδήποτε και να έχει έναν υπουργό που έρχεται κάποια στιγμή για να κάνει το δικό του σόου επειδή προφανώς είχε μάθει ότι δεν είχαν πάρει οι υπάλληλοι, όλοι μαζί λείψανε, άλλο αυτό, και να σε κερνάει και καφέ. Και να νιώθεις χαρά, πώς νιώθει κάποιος εκεί. Είναι η γνωστή λέξη, η τρισύλλαβη που ξεκινάει από ΜΑ και τελειώνει σε ΚΑΣ, Γιατί και όλα αυτά τα χρόνια, άπειρα χρόνια που έχουν κυβερνήσει και αυτό ο Υπουργό, και ξανά στο Υπουργείο, και οι κυβερνήσει, οι δεξιέ, οι μπλε, οι κόκκινε, οι ροζ, κόκκινε δεν ήταν, η ροζ, οι πράσινε, οι πρασινομπλε, όλε αυτέ οι κυβερνήσει, να μην το έχουν λύσει αυτό το θέμα και να έρθει ένα Υπουργό να σε κερνάει και καφέ για όλο αυτό και να σου λέει: Θα το λύσουμε από εδώ και πέρα το θέμα. Πώ μπορεί να νιώθει κάποιο που βρίσκεται εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση σε άλλα θέματα. Ο όσα έχει δώσει την απάντησή του. Έλα, Τρία. Έλα. Να τον απολογητό. Να κλείσεις το φω και όσα μου έχει χαρίσει. Θα σβήσω το φω και όσα δεν σου χαρίσει. Σε ένα χάδι θα μου τα δώσεις. Κι πάλι θα σε προδώσω Μες του μυαλού μου το μαύρο βήθο. Ναι, πάει. Το τηλέφωνο, μου έκλεισες. Αγουστώρα. Έλα. Μα ακού. Τι διάλογο κάνεις τώρα, 2024, πώ να Στι έχουμε. Ακόμα. Μα τώρα. Ναι. Στι 20 Ιανουαρίου, χθε δηλαδή, που ο Θήμιος μα είχε γενέθλια και γιορτή, πήρα ταξί όπω σου είπα και πήγα στη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Παρέλαβα έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο παραπέμπομε στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, εξαιτία τη άρνησή μου να συμμορφωθώ με τον νόμο τη αξιολόγηση. Να παραπέμψω. Όχι, δεν θα παραπέμψω. Παραπέμψω. <Το> Nel fora morum Mi prova l'andista si bari na più a più Para pęmsu. Θα παραπανθώ. Α. Από σήμερα άρχισαν να παραλαμβάνουν και άλλοι συνάδελφοι. Ήμουν η πρώτη, μάλλον. Εν γενική εκ μέρου του παραδόντος ότι η ποινή είναι μεταξύ άλλων στέρηση ενό μηνιαίου μισθού. Α, ωραία πράγματα, τα έχουν κάνει όμορφα. Αχ, uh -huh. δεν πειράζει, σκέφτηκα από μέσα μου, μα έκλεψαν τόσου μισθού. Το Νοέμβριο του 2011 ο μισθό μου ήταν 1.270 ευρώ με 9 χρόνια υπηρεσία και πήγα στα 860 ευρώ χωρί δώρα. Σήμερα με 25 χρόνια υπηρεσία ο μισθό μου είναι 1.220 222 ευρώ, δηλαδή μύων 50 ευρώ από το 11. Αυτό είναι καθαρό ή μυκτώ. Καθαρά, καθαρά στα λέω. Σε ποια νου εκπομπή βγήκε ο κόσμο και έλεγε ότι συμπάσχε που σώθηκε αυτό το παλικάρι, ρε, με τα σκύο Παναγιώτη, να του χρεώσουμε λέει τα έξοδα τη ΕΜΑΚ και κάτι τέτοια. Σε πιανού νου εκπομπή, κατ' ο Βελόπουλο Στουβελόπουλου. στον κάθε Έλληνα πολίτη, κοστίζει ένα λεπτό αυτή η ιστορία με τον Παναγιώτη. Ναι, στο Βελόπουλο Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μα. Να είστε καλά. Όχι, Ρε Μαλάκ. Όχι, άλλο πιο. Ένα που του πληρώνουμε και μπάτσου για να τον φυλάνε δημοσιογράφο. Του πορτοσάλτε. Έτσι, μπράβο. Τι μα μιασε. Βρήκε ρε μαλάκα ο λαό που το υπολόγισε. Δηλαδή πέσω ότι κόστη 100.000, αυτό το πράγμα που δεν σπόστησε, έρχεται στον κάθε πολίτη ένα λεπτό. Σώθηκε το παλικάράκι, τον έφαγε το κρύο. Τάξει, μη τελικά. Τώρα ήταν στην κάμπλα επάνω. Και βγήκαν οι να πούνε να του χρεώσουν. Για ένα λεπτό. Αυτού του έχουμε αυτούς. πάντα όμω η αυθονία, ε. μην ανησυχεί. Δεν λείπουν ποτέ. Ε. Παράγουμε σε αυτό στον τόπο. Ε. Ποιος ακροατής θα πάει στο σούπερ μάρκετ θα πληρώσει πέτα 15 ευρώ. Το λάδι άλλα 15 ευρώ δεν θα πει τίποτα. Για το παλικάράκι, το Παναγιώτη. Αν Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου. Πες μου θα πάω στο κουτσούμπα. Ναι, όχι. Α. Δεν θα πάει. Χορεύω καλύτερα ο Ζεμπέκη από Μίτσο. Ε, καλά, τώρα μι λόγια πριν να το αποδείξει. Θα το αποδείξω. Α, ωραία. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Σάββατο, να έρθω να σε βρω μετά την παράσταση ή όχι. Ναι, ναι, πώ να μην έρθει. Να έρθω, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία. Θα με ντυμμένο όμω, δεν ξέρω αν θα σε ευχαριστήσει. Ντυμμένο, αγάπη μου, δεν πειράζει. Και εγώ ντυμμένη θα είμαι. Α, συνήθω θέλω εξευράκτο γι' αυτό, αλλά εντάξει, ωραία. Okay. Κρίμα. Ντυμμένο σε θέλω, ντυμένο. Γεια σου. Yeah. Άκουσα προχθέ εκεί με έναν τύπο που σε πήρε τηλέφωνο και σου είπε: Πώ κάνει αυτή τη δεύτερη φωνή στη διαφήμιση, εκεί με τα παραπολιτικά η διαφήμιση που κάνετε στο ραδιόφωνο. Ναι, yeah, ναι, yeah, για τι ακροματικότητε. Μπράβο. Και θυμήθηκα, ρε φίλε, έναν πριν πέσουν οι Δημητρίου, δηλαδή το 99, κάπου εκεί. Ένα τύπο που μου είπε: Είχα στο γραφείο, μου λέει: Φίλε, είμαι από μια ασφαλιστική εταιρεία και κάνουμε αυτέ τι ασφάλειε κτλ. Έχουμε καλέ προσφορέ κτλ. Τέλεια να με το επισκεφτείτε. Και πράγματι με ενδιέφερε και πήγα. Ήταν ένας τύπος τίπος, Λίστοβο, ένα τύπο εκεί στην είσοδο, με καλωσόρισε ένα κτίριο ωραίο με δύο φιλίτε γεια σα, τι θέλετε, λέω. Έτσι, έτσι, να πάω για μια αυτοκίνητο. Μου λέει θα περάσετε στον πρώτο νόροχο. Με βάζει στο σαμστέρ, πηγαίνει αυτό το και βλέπω Α, πάλι τον ίδιο άνθρωπο με άλλο σακάκι. Τέλειο. τέλειο, τέλειο Όπω όπως έκανα και εγώ στι που του έλεγα μισό λεπτάκι. -ρου -ρου -ρου -ρου. Παρακαλώ, Πέτα με μου λέει σε ποιο γραφείο θα πάτε. Θα πάτε στο 3 γραφείο μου, λέει Ωραίο. Έτσι θα λυθούν τα θέματα. Όπω εδώ ο κύριο με την ασφαλιστική. Στην Ελλήνουπολη, λοιπόν, που ξέρετε, τι κάνουμε διάφορα. Γίνεται κάτι πολύ ωραίο στι 10 Φλεβάρι. 10 Φλεβάρι, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Δευτέρα 10 Φλεβάρι. Γίνεται μια συναυλία αλληλεγγύη σε απολυμένου και μη απολυμένου συμβασιούχου του Δήμου Ελλήνουπολη. Γιατί πριν περίπου δύο εβδομάδε του βγήκε μια απόφαση που πέταξε έξω στον δρόμο. 51 συμβασιούχου. Είναι αυτοί που έχουν προσληφθεί από την εποχή του COVID, που του ανανεώνουν συνέχεια την ε, θητεία και βρέθηκε ένα δικαστή που του πετάει έξω και έχουν ξαναπροσφύγει στα δικαστήρια. Και όπω έγινε γίνει στο παρελθόν, κάποιοι έχουν ξαναπροσληφθεί για να ξανααπολυθούν. Γενικώ, αυτή η δουλεία η σύγχρονη, η ομοιρία που βάζουν του ανθρώπου και του κάνουν τα νευρακρόσχια και τη ζωή κανταήφη, να μην ξέρουν πότε θα πάνε για δουλειά, πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Περιμένουμε και μια άλλη απόφαση για 25 συμβασίουχους του Δήμου που μάλλον θα είναι του ίδιας άποψης γιατί το δημόσιο δεν πρέπει να έχει συμβασίουχους. Ε, ε, να ξέρετε ότι στο Δήμο Λίπολης για παράδειγμα ε, λείπουν 200, 200 εργαζόμενοι, έχει 200 κενά και πετάχθηκαν άλλη 50 τώρα στο δρόμο γιατί κάποιοι θα πούν αφού ε, να μην έχουμε κτάκτους αφού έχετε τους μόνιμους, μα και στους μόνιμους υπολοιπόμεθα οπότε πόσο... Παραπάνω. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει και στην τοπική κοινωνία μια ευαισθησία και μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Λιούπολης, Πλατεία Τέχνης, πήρε μια πρωτοβουλία να κάνει μια συναυλία αλληλεγγύης και την διοργανώνουν ο Σύλλογος Εκπαίδευτικών της Λιούπολης, η Ένωση Γονέων, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και Εμπόρων, το Σωματείο Συνταξιούχων Λιούπολης η Επιτροπή Εργαζομένων Φαρμάκου ο Σύλλογος Γυναικών, η Επιτροπή Ειρήνης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άγγελος Σικελιανός ένας από τους καλούς συλλόγου εκεί της περιοχής έχουμε πάρα πολλούς καλούς το Ανοιχτό Κύκλωμα, η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας όλοι αυτοί λοιπόν οι φορεί κάνουν αυτή τη συναυλία στο κλειστό γυμναστήριο Ηλίουπολης και θα τραγουδήσουν Φωτεινή Βελε Θοδωρή Μέρμιγκας, αποστόλη, Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς, δεν θα τραγουδίσει, θα κάνει και άλλα όπως ξέρετε, Νατάσσα Μποφίλιου, Κώστας Τριανταφυλίδης και Ασπασία Στρατηγού. Μάλλον Ασπασία Στρατηγού και Κώστας Τριανταφυλίδης, αυτή είναι η αλφαβητική σειρά. Στην ε, συναυλία αυτή που θα έχει και άλλα πολλά, θα διαβαστεί και μήνυμα συμπαράστασης από το Φίβο Δελιβοριά που πολύ θα ήθελε να είναι αλλά έχει κλείσει μια άλλη επίσκεψη κάπου, έχει μια δουλειά, είναι λυμμένη υποχρέωση και δεν μπορεί να είναι εκεί. Πρώτη λοιπόν σε αυτή τη συναυλία θα σας λέμε πολλά τις επόμενες μέρες, γιατί αξίζει μια γειτονιά να δώσει στους ανθρώπους που τους έβλεπε όλα αυτά τα χρόνια να καθαρίζουν τουαλέτες, τανιπιαγωγεία, σχολεία, πλατείες, πεζοδρόμια, όλοι αυτοί που είχαμε γίνει ένα, να τους βλέπει να κλαίνε επειδή έχασαν τη δουλειά τους. Σε αυτή τη συναυλία λοιπόν πρώτη θα τραγου Την έχω καταλάβει από μικρό ζυζαβολιά Δεν κάνω τσιμοδιά όσο πέφτουνε κορμιά Τίμουν και θα είμαι από κείνα τα παιδιά Πέρανται χωρί να ξέρουν το γιατί. Όπω και αυτού του έφεραν στο κόσμο οι δικοί του. Και πάει λέγοντα σε τούτη εκδοχή. Αφού σε κάθε εποχή δεν είχε νόημα η ζωή του να παντρευτούν και να κάνουνε παιδιά. Να βγάλουνε λεφτά, να πάρουν σπίτι και αμάξι. Για του ρωτήσουνε πώ είσαστε καλά. Αυτοί θα λένε όλα καλά. Πολύ δουλειά, αλλά εντάξει. Στραβώ, Για αυτού μετράει να μη φαίνεσαι σκαθά. Μη τραβώ, μου τσουνιάζει γιατί γειτονιά μιλάει. Για μα τολμήσει και την πει στη γειτονιά. Είσαι από εκείνα τα παιδιά που τα παιδιά του τα χαλάει. Τέτοιο παιδί θέλω να γίνω από παιδί. Και τώρα που Μεγάλο σαν τέτοιο παιδί να μείνω Ένα παιδί που δεν θα πίστευε ποτέ Πως μια παρθένα γέννησε παιδί κρατούντας ένα κρίνο Είμαι απ' τα παιδιά που δεν γράδονται καλά Την έχω καταλάβει από μικρός της αβολιά Δεν κάνω τσιμούδια όσο πέφτουνε κορμιά Ήμουν και θα είμαι από κείνα τα παιδιά Με φέρανε από αγάπη, μου πάνε στη γη. Το πίσω σου κι εγώ. Κάποτε να διαιωνίσω. Μίχα στα πουκουλά και πάντα με στορκή. Μάχνω για το αντίθετο, πάλευα να του πίσω Με θέλανε τον πρώτο για τον πρώτο μαθητή. Και τη σημαία του σχολείου μου να την κρατήσω. Κι αφού δεν τα κατάφερα ποτέ στην τελική. Αποφάσισα τρει μήνε στο σχολείο να κλείσω. Άλλοι με είχαν, κι άλλοι για φυλακή. Πολλέ φορέ με κάνανε εμένα να μισήσω. Αν ηθικοί να προσπαθούν να πούνε για ηθική. Τότε δεν του υπολόγιζα, τώρα το του πίσω. Να λένε στον πατέρα μου, προσέχε το παιδί. Κι εγώ να προσ Παθετικέ φορές να το εξηγήσω καιρό λόγο που με έτσι είναι. Επιθυμε να νουρίσατε πολύ και τώρα λέω να ξυπνήσω. Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό στη ζωή. Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά. Βλέπα να ζω με μουγιά, δε βγάζω το σκασμό. Πόσο η καταστολή θα μα φαράει στο ψαχνό. Όσο οι άνθρωποι ονειρεύονται μονάχα, όταν λένε τι θα κάνω να κερδίζαν το λαχνό. Δεν κάνω κανοτούμε κι χοντρό, εψυλοκομμένο. Όσο κάθε φτωχό θα το φωνάζουμε καημένο. Όσο θα κλαίμε γιατί φταίει το πεπρωμένο. Η μοίρα του, η τύχη του, που του τόχε το γραμμένο. Δεν το βουλώνω κι α με κάνετε θυσία. Για κάθε της κάρδος, τη κάρτα στη γη θέει ιδιοκτησία. Για κάθε πόλεμο, για κάθε πεινασμένο. Για κάθε μυσαλάδο σου και λέω ποτομημένο Δεν σα κάνω τη χάρη. Δεν είμαι το καλοπέρι και ταξω παλικάρι. <Δοίλιο> Όσο <Δοίλιο> έχω την υγεία μου. Μεχριά να κλατάει. Θα τα λέω στην γενιά μου πα και το πάλι. Χαμάρι. <Δοί> Βεβαίω έχουμε και είσαι 5 ευρώ είναι και θέλουμε να μαζέψουμε χρήματα ελάχιστο το ποσό, ειδικά με αυτά τα ονόματα που σα διάβασα σε αυτή τη συναυλία. να μαζέψουμε ένα ποσό να δώσουμε στου ανθρώπου. Κυρίω για το δικαστικό αγώνα που έχουν μπροστά του για του δικαστικού αγώνε γιατί έχουν και πίζουν του αγώνε αντίστοιχου. Πέντε χρόνια δικαστήρια. Και τραβάει αυτό, αυτή η σύγχρονη δουλειά η αναξιοπρέπεια, συνεχίζεται, κανόνικα όχι μόνο στην Ιλίουπολη, σε όλους τους Δήμου, αλλά εμείς έχουμε εκεί τους δικούς μας. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Ναι, Απόστολε. Έλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούτο τον Κυριάκο Βελόπολο, το προφήτη, για να μιλάει για την επάνωδο του Βασιλιά. Επίση, θέλω να σα πω ότι η Ελλάδα, στη χώρα μα, τα επανέλθει όσο και να ακούγεται περίεργο, με ένα περίεργο τρόπο η Βασιλιά. Είμαι πολύ υπέρ. Πολύ είμαστε υπέρ. Τι συζητά τώρα. Πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτό το πράγμα. Και θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Μήπω ξέρει πού μπορούμε να βρούμε ριζοσπάστικ. Θέλω να βάψω λίγο το σπίτι μου. Στα περίπερα. Ναι, στα περίπερα. Βλέπουμε άνθρωπο να κρατεί το ριζοσπάστικ. Άρα εγώ, βάσει εντυπώσεων, Πιστεύω. Ο άνθρωπο αυτός ανοίξει ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Σωστά. Αυτός όμω μπορεί να έχει πάρει την εφημερίδα απλά για να τη στρώσει για να βάψει. Και τι θέλω να πάρω έτσι για να βάψει τους <σπίτι> Κατάλαβα. Την είπες τη μαλακία, σου. Κατάλαβα. <Και> ναι. Γελάσαμε. Δεν... Εντάξει. Δεν όμως καλή. Πολύ. Πολύ. <Καιρ> Λόγω των πολλών UFO στην Αμερική, παρακαλώ λίγο χωρόχρονο αλλά να του πούμε τώρα που ήρθε και ο Τραμπ και ο Έλον Μάσκ ότι οι βαρύτη να την προσέχουν. Βλέπω τώρα στο Air Traffic Controller εκεί που μιλάνε οι ελεγκτέ εναερίου κυκλοφορία και γελάνε που δεν τα πιάνει το ραντάρτος Δεν τα πιάνει το ραντάρτος διότι είναι η βαρύτη, είπαμε. Θα θα εξηγήσω, ε, ναι, τα εξηγήσουν λεπτομερό αλλιώ. Ναι, λεπτομερό γιατί τώρα τα μαθαίνουμε σε αδρέ γραμμέ και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώ τι γίνεται μετά. Attention, air Traffic gravity, Η frequency is slower and with late no object in radar. Work with physics for more details. Work with physics and stain. Gravitational time delay. To in paradox due heavy gravity UFO USO propulsion. Να το καταλάβουν ότι λόγω τη βαρυτική διαστολή του χωροχρόνου του παράδοξου διδήμων από τη μεγάλη βαρύτητα με την οποία κινούνται οι πτάμινοι δυστυχικέ στη θάλασσα Μπέγκο. Είναι Τρανσφόρμερ. Αυτό και την παρασύρουμε. Τρανσφόρμερ. Όπωτιμουσ Πράιμ. Δισέπτηκον. Τι ήταν αυτά. Μα γλίτωσε ο ηλεκτρολόγο που έφυγε 10 η ώρα να πιει καφέ 10 και 2 λεφτά να φτάσει και έφτασε 12 και 40. Είναι 2 ώρε διαστολή του χρόνου. Και να βάλτε τη φωνή το 19 Δευτέρω 2024. Θα το βάλουμε τι έτσι. Μία ώρα και 16 λεφτά. Μόνο 2 λεφτά. Ούτε 2 λεφτά δεν μιλάει. Α, μόνο 2 λεπτά Τι να χορτάσει. Τέλο πάντων, θα δω. Έλα, γιατ Ρε μαλάκα υπουργέ, μαζεύεις ένα δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές και πήγες και άνοιξες το φαρμακείο και το κάνει θέμα. Πλάκα μας κάνεις, ρε καραγκιόζι. Ένα δισεκατομμύριο, είμαστε 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένοι. Με 300 ευρώ το μήνα ο καθένας, μαζεύει ένα δισεκατομμύριο. Που έπρεπε να πάρεις. Α, εντε παλιό μαλάκα. Ελάρε, Αποστολαρέ. Ελάρε. Ελάρε, Χωσάνα, συγγνώμη, προσπαθώ πάρα πολύ καιρό να σε πάρω. Είχε πει για τον Καζατζίδη ότι ήταν ρατσιστή και μισογίνη ή ότι με τα σημερινά δεδομένα θα τον λέγανε ρατσιστή και μισογίνη. Δεν θυμάμαι, ήταν πάντω. Όχι, ρε, όχι, όχι, αυτό ήθελα να καταλήξω. Πρώτο, ρατσιστή ήταν μόνο με του σιωνιστέ, ούτε καν με του Εβραίου και με του δεξιού. Συνέχεια μίλαγε κατά το δεξιό. Έχει βγάλει δήμαρχο εδώ πέρα το δομνάκι παρόλο ότι λάτρευε τον Παπαντρέου, ποτέ δεν πούλησε το κουκουέ. Έχει βγάλει δήμαρχο εδώ Πέρα στην Νέα Ιωνία το Δομνάκη και στείλει επιστολή και καλεί όλου να ψηφίσουν. Τώρα για το θέμα τη γυναίκα, επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ, ναι, είχε το κόλλημα με τη μάνα του, αγαπούσε ένα διαφορετικό τύπο γυναίκα. Δηλαδή δεν ήθελε τι γυναίκε αυτέ τι όμορφε, τι κυριλέ, τι περιποιημένε. Δηλαδή ήθελε τι γυναικούλε, τι απλέ, τι τι γυναίκε του σπιτιού. Στινά ποτάκια αυτά για να μπορούν το βλέπουν οι εργάτε. Και γενικά σου λέω: Και το κακό που είχε η ταινία, δεν έδειξε τίποτα από την προσφυγική και την αντιστασιακή του δράση. Όχι δράση, αυτό είναι ο παιδί ότι ήταν ένα άνθρωπο που συνέχεια μιλούσε για την προσφυγιά και την αντίσταση και για την εργατική τάξη. Αυτά από σ' όλη μου και σου λέω: Δεν ήταν ο Στελάρα, μην τον αδικούμε. Μόνο και μόνο ότι ο πανού τη λέει: Χέντριξ και Καζατζίδη 10.000 βατ να κλάσουν πατάτε στην πάτη και τα ματ, δείχνει πόσο θεόταν ο Στελάρα. Χέντριξ <Καιδρυξ> και Καζατζατζίδη 10.000 βατ. Να κλάζουνε πατάτες, και τα μάτ. Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα.